Εικοστό μάθημα Είναι ελεύθερο αυτό το τραπέζι Δυστυχώς όχι, είναι πιασμένο Είναι ελεύθερο αυτό το τραπέζι Δυστυχώς όχι, είναι πιασμένο Τι λέτε, να αρχίσουμε με ορεκτικά Όχι, ευχαριστώ, δεν πεινώ καθόλου θα πάρω μόνο λίγο ψάρι και κανένα φρούτο. Τι λέτε, να αρχίσουμε με ορεκτικά. Όχι, ευχαριστώ. Δεν πεινώ καθόλου. Θα πάρω μόνο λίγο ψάρι και κανένα φρούτο. Να ψήσουμε για την κυρία κανένα μπαρμπούνι. Ωραία! Ακριβώς αυτό που ήθελα. Να ψήσουμε για την κυρία κανένα μπαρμπούνι. Ωραία! Ακριβώς αυτό που ήθελα. Πώς σας φαίνεται το ψάρι, καλό είναι? Είναι πραγματικά περίφημο, φρεσκότατο Πώς σας φαίνεται το ψάρι, καλό είναι Είναι πραγματικά περίφημο, φρεσκότατο Η σούπα σας πώς είναι Νοστιμότατη Η σούπα σας πώς είναι Νοστιμότατη. Θα πάρετε έναν καφέ. Ναι βέβαια. Ευχαριστώ. Θα πάρετε έναν καφέ. Ναι βέβαια. Ευχαριστώ.